Είμαστε λοιπόν αγαπητοί φίλοι, αλπέντο 14.com. Περί και ελληνική κάθε Πέμπτη στι 7.30. Είμαι το Λευθέρη, Διαμαντέρα. Καλησπέρα, σα κυρία μου. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα σε όλου του μα και στα δύο ημισφαίρια τη γη. Πώ είσαι, Είμαι. Α, λοιπόν, κάτσε να καλησπέρισουμε του φίλου, να δούμε εδώ την περιοχή που μα, τι περιοχέ μάλλον που μα ακούνε, ε, τα Ιωθώτα. Η Αυστραλία θα μπήκε αυτή να είναι. Λοιπόν καλησπέρισμα όλους τους φίλους Αν τη Βόρειο Ευρώπη μέχρι την Κύπρο κάτω Και ειδικά τις παρέες που είναι εκεί Ζήνων και λοιπά στη Λαρνακά Λοιπόν Πιάσαν τα κρύα επιτέλου, σιγά σιγά. Εδώ ο Αλμπέντο 14 δεν καταλαβαίνει τίποτα. Οι ερευνητέ που έρχονται εδώ επίση. Και εσεί βεβαίω που στείλετε κάθε βράδυ να ακούτε το σταθμό των Απανταχού Ελλήνων. Κυρίω σήμερα έπιασε το κρύο το πολύ, κυρίω από ό,τι είδα και εγώ στα δελτία. Το τρίμερο θα είναι λίγο. Σφιχτό τώρα μην πω εγώ με 25 υπό το 0, που άλλαζα λάστιχα στη Νέα Υόρκη Αυτό είναι καλοκαίρι αλλά εντάξει είναι κρύο Και ακνίζανε οι υπόνομοι, εις χάρε των Χαμός, χαμός <χαχα> Λοιπόν γίνα το μικρόφωνο λίγο προς τα πάνω σου Έτσι Και αφού σε καλησπαιρίσω ξεκινάμε όσοι τις αγαπητοί φίλοι Κάνει τα κοινωνικοπολιτικά του έτσι σχόλια ο κύριος Διαμαντάρας και μετά θα τον ρωτήσω τι έχει ετοιμάσει για σήμερα. Λοιπόν, πάμε. Ε, θα σταματήσουμε στην ψήφιση του προϋπολογισμού και το παράδοξο είναι ότι βγαίνουν οι άνθρωποι αυτοί και κοροϊδεύουν τους σε αυτούς τους και όλοι μαζί κοροϊδεύουν εμά. Ενώ στην κοινοβουλευτική ομάδα έχουν αντιρρήσεις Σφάζουν πεπόνια, καρπούζια, δεν θα πούνε ναι, ναι, ναι, ναι. Ή του τσακαλώτου α. Βέβαια ο Ζωντανά, με... ζωντανά είναι Άλεξη μου Να καλησπερίσω τι αίρες, ζωντανά Εδώ βάζουμε καμιά Τσα... επανάληψη Αν υπάρχει πρόβλημα Τσακαλότος ναι. ε? Που τσακαλότο τώρα ναι, Ο μεγάλος κομμουνιστής με τις πολλές καταθέσεις Ναι, ναι, ναι. Ο ανυψιός του τσακαλότου Του στρατηγού που τέλειωσε Τον ανταρτοπόλεμο ναι, ε? ναι, ναι. Μεγάλη ιστορία. Θα σηκωθεί από τον τάφο του Έχει όχι. τα λεφτά του έξω και πήγε όμω στην... στο κέντρο, στον πυρήνα του καπιταλισμού. Να χτυπήσει χρεμ... το τύμπαν. Στη Wall Street yeah. και χτύψε το καμπανάκι. Φοράγε γραβάτα. Ποιου κοροϊδεύουν τώρα αυτό. Βλέπετε μου, γραβάτα φοράγε. Τι να την κάνει, γραβάτα. Και ε, αυτοί λέει: αυτοί αυτοί. Άμα δεν, έχουμε, δεν είναι φοράμε γραβάτα, είμαστε αντιστασιακοί. Ρεβολισιόν σαν σκυλώτη. Κάποτε έγινε στη Γαλλία μία επανάσταση. Πού μόνο είναι αυτή. Ένα κίνημα. Των ξεβράκωτων, έτσι λεγόταν. Μα βεβαίω. Σαν σκυλότυπο, ναι, πρέπει να τα διερευνήσετε. Σαν σκυλότυπο, σαν κυλότε. Δίχω δύο. Δί, δί, Α, without. Δι, δίχως ναι, όβρακα. Δίχω όβρακα. Και κυλότες. Ναι, κυλότες. Για λέει. Έτσι και τούτη εδώ. Οι πολυεκατομμυριούχοι ναι. βγήκε σήμερα ο Σταθάκη με τη ΔΕΗ. Κάναν μια πολύ μεγάλη απάτη. Ναι. Ο Σταθάκη και... που ξέχασα να δηλώσει 2 εκατομμύρια. Αυτό είναι και ένα άλλο. Αυτό είχε και 35 ακίνητα που είχε. Είχε 35 ακίνητα, ε. ναι. Κομμουνιστικά ακίνητα είναι και αυτά. Βεβαίω. Δεν το ξέρω Και εγώ και... λέει: Θέλω να βγάλω τα λεφτά έξω. Λέει εδώ ο Άλεξ από τι έρε. Αλλά δεν έχει φορτηγό. Ε, πάρε μια γκαλίκα, Νίκια σου λέει: Μου τρία εκατοστάρια δώσε. Πέρασε τα σύνορα εκεί τα Βούλγαρα. Θα φωνάξει ένα Βούλγαρο εκεί πέρα με 500 τσάρικα του τα έβγαλε. Ναι. Και τα σκυλιά, τα χαρτιά δεν τα μυρίζουν. Για Και είπε ότι όποιο έχει πάνω από 4.000 κιλοβατόρε κατανάλωση θα έχει μείωση, λέει, ένα με δύο ευρώ στο τιμολόγιο του. Ποιο έχει 4.000 κιλοβατόρε κατανάλωση και αν έχω πληρώσει 500 ευρώ θα μου, μου αφαιρέσεις 2 ευρώ και τι έγινε τώρα, αρχιέστηκε η φορά δασταλόνη αλλά τι έκανε εναρμόνισε την τιμή του νυκτερινού τιμολογίου Α, δεν το με το ημερήσιο και mm. από εκεί πέρα θα καταληστεύσουν τον κόσμο είμαστε και καλά. τι κάνουν έχουν και πάγιο νυκτερινού εκτός από το ημερήσιο χώρια, χώρια άλλο πάγιο οπότε αν δεν συμφέρει σε κανέναν θα πάει να κόψει το νυκτερινό του και θα έχει ένα πάγιο και θα του έρχεται Μα εκτό από την οικονομία είναι των νητρών. Είναι τόσο, τόσο ανεγκέφαλοι που το βράδυ οι μηχανέ δουλεύουν που δουλεύουν και θα είναι εξεφόρτωτε. Δεν θα έχουν πώληση. Μέλαντε. Απ' την άλλη όμω, το βραδινό είχε και μια στοχευσία ότι επειδή οι 7 στου 10 κοιμούνται, με την ενια... δεν δουλεύουν, είναι ανενεργοί. Υπηρεσίε και λοιπά. Μα αυτό λένε. Έχει πιο λίγα φορτία η γραμμή και Μα... μπορούν να δουλέψουν άλλε δουλειέ. Έχει, έχει περίσεμα. Και πλυντήρια λένε να βάζει βράδυ και κουζίνες έχει και εργοστάσια. Έχει περίσαιμα ροστάσια. το βράδυ. Ναι, έχει και το γι' αυτό πορτίο. έκανε αυτή την πολιτική. Τώρα το εναρμονίζει. Ψηφίσαν τον προϊόν. Σε εδώ, σε ειρωνεύονται. Ο φίλος ο Κιψελιώτης λέει χρονιά πολλά στον κύριο Διαμαντάρα. Εύχομαι από καρδιά ο ένα και μοναδικό. Θεός ο Γιαχβέ, να το φωτίσει αυτές τις μέρες και να του στείλει την και αγάπη. Α, πάντοτε <laughs> είμαι υπό την σκέπη του. <laughs> Διότι η Δημήτράκι μου είναι ο Γιαχβέ, είναι ο Ιακχό, και αυτό κλεμμένο είναι. Και αυτό κλεμμένο είναι. Μα έχουν κάνει να μισούμε πράγματα που δεν ξέρουμε πού κατάγονται. <laughs> και ήρεμα με το Γιαχβέ, λέει: Μην τσακωθούμε. Ο άλλο από τις αίρε. Ψήφισαν <laughs> τον προπολογισμό ενώ έκαναν. Τους Νταίδε. Ναι, ε, ναι, και ολομαγιά. βρέθηκε και μια ξέμπαρκη Ανεξάρτητη που και βγαίνει Το ψήφισε και βγήκε ο Τσίπρας και λέει Αυξανόμεθα και πληθαίνουμε Ήδες Τώρα Είδες. τι της έταξαν αυτή, Τραχαγήρευε ε, Της έταξαν ότι από εκεί που είναι ανεξάρτητη Την ξέρει κανείς και, και δεν μόλις θα ξαναβεί ψήφισε... Θα το... την εντάξουν κάπου λέει, αργότερα Ισχυρίζονται ότι ο προϋπολογισμός Δεν έχει επιβαρύνσεις Μα τι επιβαρύνσεις της ψήφισε Πριν τι θα γίνει το 18, το 19 και το 2020 που θα γίνει η σφαγή των συνταξιούχων. Βέβαια. Η σφαγή των συνταξιούχων. Μα τα ψηφίσανε για μετά που ή, μα... ούτως ή άλλος θα λύπουν αυτοί. Θα λύπουν αυτοί αλλά όποιος θα πάρει την αρχή. Θα πει να τα θα... είναι ψηφισμένο. Μα... μα δεν μπορεί να κάνει αλλιώ. Αν πει να τα να μην τα εφαρμόσει θα του πούνε βράσει σαν δύναμα. Ναι. Και βγαίνουν και λένε θα φύγουμε και θα φύγουμε από τα ποια μνημόνια. Ε, αφού που το ανίζεσαι με Μέχρι 100 το 2060 ε, ε. μας έχει βάλει να έχουμε 2% τώρα Ανάτηξη. θα έχουμε 3,5. περίσσεμα. Και για 99 χρόνια θα ελέγχουν και κάτι άλλο. Η σύμβαση που έχει υπογράψει η μεγάλη σύμβαση ναι. μέχρι που να... Εξοφλήσουμε το 75% των δανείων, ναι. αυτοί θα έχουν απόλυτο έλεγχο εδώ πέρα ναι, ναι. και θα είμαστε υπό επιτήρηση. Σήμερα διάβαζα κάτι αναλύσει από την εποχή που τη Εθνεγέρσεω το 1921, που μας βάλανε και τον εμφύλιο μέχρι το 1927 κλπ. Τα δάνεια που έχουμε πάρει δεν εξοφλούνται ποτέ συνέχεια, δανειζόμαστε. Τρει φορέ ο Τρικόπη, δύο φορέ ο Έτσι, μία ο Αλλιώ, τρει ο άλλο. Και ξέρουμε ποιοι τα έκλεδαν. Τα ναι. δάνεια ξέρουμε, αυτή ποια τα έκλεινα. Ναι, ναι, ναι. ναι. Το Μέχρι πρώτο και ένα ο Σκουλούδη λέει, δεν τον θυμόμουν εγώ, ναι, είχε πάρει δύο δάνεια 40 εκατομμύρια τότε σε, αντικείμενα γαλλικών, σε αντιστοιχεία γαλλικών φραγών, χρυσά δηλαδή, τα οποία λέει δεν τα είχε εγγράψει ούτε στον προπολογισμό, αυτό δεν έχει γίνει ποτέ στην ιστορία του ανθρώπου από όταν ήταν Ελίσσα σπήλαια Ελά τι λέμε τώρα. Τι λέμε. Μα είπαμε. Η Κατάρα ήταν όταν δολοφόνησαν τον Καποδίστρια. Τελειώσαμε. Εκεί. Από εκεί και έπειτα είναι προτεκτοράτο. Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό εγώ το ονομάζω το κρατήδιο των γελοτοπιών Ναι, και όχι μόνο. Στο τελευταί... τελευταίο δίτομο έργο μου έχω ποιοι είναι οι Έλληνες που κυβέρνησαν, οι ναι. πρωθυπουργοί. Ξεκινάω από τον Όθωνα. Τι ήταν ο καθένας και λοιπά. Τι ήταν ο καθένας και τι πίστευε και τι αίμα, αίμα κυκλοφορούσε μέσα του. Ναι, ναι. Έχει κάνει κεματολογικές εξετάσεις Βεβαίως, à, κάνει Βεβαίως. Βεβαίως. Δεν αυτό είχε γαλάζει ο αίμα αυτός ο Βλάξ, ο Βλάξ Με το λεφτά υπάρχουν που έλεγε Και πήρε ναι. με 40 τόσο την πρωθυπουργία ναι, ναι. Όταν το ζόρισαν μια μέρα μέσα στη Βουλή Είπε Άντε να μην μιλήσω Πόσοι δεν έχετε ελληνικό αίμα εδώ μέσα ναι. Με πρώτον αυτό Ναι, ναι. Άντε να μην πω, μίλετε για μένα, άντε να μην πω εγώ τώρα να ανοίξω το στόμα μου και δεν το άνοιξε. Είναι ε, η δική ε, ε, παραλόγου και βγήκε και ο κύριος ο Καμένος, ε, ενεφανίστη. Ο, ο Μπουλής. Ναι, δηλαδή ενεφανίστη. Το κόμμα αυτό έχει δύο Καμένους, ο ένας είναι ο μπούλη. Ο, ο Χοντρούλης, ο Υπουργός, ο ο βγήκε χτες και κατηγορούσε και έλεγε και είπε το εξή παράδοξο. Για την κυρία Βούλτεψε, την οποία την ξέρω προσωπικά και ναι, την ναι, έχουμε ναι. βραβεύσει. Ναι, ναι. Και τη είπε εσύ που εργαζόσουν. Και στο φινάλε-φινάλε στο... δεν έχει ακούσει τίποτε ότι. Εσύ Μασουλάβια... τι είπε, εσύ λέει που εργαζόσουν στον ελεύθερο τύπο. Όταν ο ελεύθερο τύπο, η επιχείρηση έπαιρνε δάνεια, έπαιρνε και εσύ, λέει. Έτρωγε και εσύ. Ε, δηλαδή... δηλαδή κάθε εργαζόμενο. είσαι σε μια εταιρεία που εργάζει. Θα ε... πάρει δάνεια επιχείρηση ή επιχείρηση. Δηλαδή βγήκε αυτός για πέντε λεφτά Τους αναστάτωσε Έριξε λάσπη με έναν ανεμιστήρα σε όλους Και μετά ξεκουμπίστηκε ναι, Τι θα κάνει τώρα με τη Μακεδονία θα τους ρίξει Ράτυνα. Ποιος να ρίξει Γιατί είπε εγώ δεν τα Μα πολλά αυτά, είπε εγώ, Είπε και δε. για το μνημόνιο Ότι εγώ δεν ψηφίω δεν θα ρίξω Είπε και για όλα αυτά ρίχνει Καλά το μνημόνιο είναι οικονομικό θέμα Λες θα βρούμε λύση Το άλλο όμως είναι ιστορικό είναι εθνικό η καρέκλα είναι ζεστή και θέλει να την κρατήσει κι άλλο διότι θα υπάρξουν επιτροπές και επίτροπες και δηλαδή, ο πουλής... για να κάτσει ή... εσύ στην καρέκλα θα πουλήσει το σύμπαν. Τα πάντα. Σου έχω πει και το λέω να το ακούσουν και οι ακροατές μας από ένα πολύ παλός θέλεχος γερό πολιτικό φίλο, τώρα δεν υπάρχει μεταξύ μας, μου είπε ότι η πολιτική είναι η χειρότερη ασθένεια, είναι σύφυλλης τρίτου βαθμού, ανίατος και αθεράπευτος, αθεράπευτος ναι. Ανίατος και αθεράπευτος Και κάποιος είπε, δεν θυμάμαι ποιος τώρα, σε πριβέ κουβέντες Πολιτικός ότι π.χ. τώρα π.χ. λέμε είναι 300 στη Βουλή και αύριο γίνονται εκλογές και οι 200 δεν θα βγουν λέμε. Μαθηματικό είναι αυτό που λέω ναι, ναι. Είναι σε βαριά κατάθλιψη Όσοι είχαν ασχοληθεί μέχρι και πρόσφατα στην πολιτική και τώρα δεν είναι καν πουθενά, είναι σε βαθία. Υποφέρουν οι άνθρωποι. Όχι, είναι σε κατάθλιψη. Υποφέρουν. Ναι, ψυχολογική υποστήριξη, εδώ, χάπια. Όλοι οι καινούργοι που, επί... Είναι αυτού που λες, δηλαδή. επί δεκαετίες ήταν καφενόβοι και χτυπούσαν κανέναν καφέ πιο θα κεράσει. Τώρα που μπήκαν μέσα και έχουν τις παροχές αυτές όχι. και όλα τα βοηθήματα που όχι. βόλεψαν όχι. τους δικούς τους, είναι κορό για να ρίξουν. Ρε, αυτού του μισού σου στάει η ζυμάνα του και του άλλου μισού το κόμμα. Τα ξέρουμε αυτά. Αν δεν ξυπνήσει ο κόσμο να κόσμος. καταλάβει το στήσιμο τη τράπουλα. Ο, ο, ο κόσμο ο... που του επέλεξε ταλαιπωρείται, αλλά ταλαιπωρεί και του άλλου. Ταλαιπωρεί και του άλλου. Δεν στη φταίμε τώρα. Λέει, εγώ λέει, ναι, έκανα λάθο. Εσύ έκανε λάθο, δεν το πληρώνω εγώ. Όπω μια φίλη μα, όπου σου είπα, ενώ είναι εν ενεργεία καθηγήτρια. Αλλά είναι μεγάλη και έχει κάποια χρόνια Την κάνει και πάει η Γερμανία Δηλαδή εδώ φεύγουν και αυτοί που έχουν Και ένα μισθό Και δεν είναι τα λεφτά Είναι και η απογοήτευση Είναι απογοήτευση είναι ότι την κυρία αυτή την γνωρίζω ε, επ, Επέδειξε λέει Μεγάλο ζήλο Να μάθεις τα παιδιά Και τας βάζει λέει εργασίες Και εκτός προγραμματο Και τους διδάσκει και εκτός βιβλίου Και τις κάνουν παρατηρήσει. Τι, Βεβαίω. Και είχαμε προβλήματα εκεί, διότι τους διδάσκει και εκτός βιβλίου. Δηλαδή, γιατί από εκεί μέχρι εκεί, όχι παρακάτω. Ναι, τους ανοίγει τα μάτια και μου λέει η κυρία αυτή, ναι. βλέπω τα παιδιά τα οποία με παρακολουθούν που είναι πανέξυπνα, τα μάτια τους γυαλίζουν και θέλουν γνώση. Και δεν μπορώ να σταματήσω για μερικά άλλα τα οποία είναι αδιάφορα από το σπίτι και έρχονται. Και έρχονται και οι, οι μανάδε των αδιάφορων τα... ναι. και μου κάνουν παρατήρηση. Λέει γιατί του βάζω και εκτό βιβλίου ή Σου λέει δεν φτάνει που βάλε αυτοί που πρέπει υποχρεωτικά. Ε... Και εγώ θα χάσω το Σύριγα. Ναι. Θα κάτσω ναι. να με ρωτάει το παιδί μου τώρα. Τι να του απαντάω, Θα χάσω τη μενεγάκι. Είναι δραματική η κατάσταση. Λοιπόν, α αφήσουμε. Χθε τα... το είδε στο τελικό του τραγουδιού που έχει Δεν το βλέπω, σκάι. δεν βλέπω. Σαν χλαμάρε δεν βλέπω. Α, είναι σα χλαμάρε. Προτιμώ να. Ασχολούμαι με τα χαρτιά μου Πες χαρτιά Με τα χαρτιά τα δικά μου Α, Τα δικά σου τα, τα χαρτιά εγώ. Γιατί γράφω ένα βιβλίο τώρα Είναι... Θα κυκλοφορήσει. Λοιπόν καλησπέρισμα με τους φίλους Ήπαμε την Κύπρο Α να πούμε το Χιούστον ακούει, Χιούστον, ακούει. Λοιπόν. Και Μινεζότα ακούει Όλοι ακούνε όλοι Και, York και, York Ρό... ακούει. και το Ρόντο ακούει Όλοι ακούνε, για να δω μόνο μισό λεπτό, Αυστραλία δεν έχει μπει εντάξει, ε, Μην ξεχνάτε ότι είναι καλοκαιρά και εκεί Και πάνε και για μπανάκι Λοιπόν, λοιπόν τι μας έχει ετοιμάσει για σήμερα είναι από τις σημαντικότερες ημέρες Του έτους και του ελληνισμού Παρακαλώ Σήμερα αρχίζει το τριέσπερων Που θα πει Οι λέξεις να τις σπάσουμε Αυτό λέει ο κώδικα του Ισίωδου είναι οι τρεις εσπέρες. Μάλιστα. Σήμερα αρχίζει το σταμάτημα η ακινησία του ήλιου για τρεις μέρες ναι. που οι αρχαίοι την παρακολουθούσαν και εόρταζαν και είχαν παρακλήσει Είχα. να μην σταματήσει ο ήλιος εκεί, να ξαναξεκινήσει την πορεία του. Ναι. Διότι θα επέφερε την, το, θάνατο, το θάνατο του πλανήτη. Είχα. Από, τις, από σήμερα, από την 21η δηλαδή Δεκεμβρίου, αρχίζει ο ήλιος να κινείται ελαφρότατα στην ακινησία του. Ε. Προς την άνοδο. Λίγο προς την άνοδο. Είναι στο νοτιότερο σημείο του. Για το βόρειο ημισφαίριο πάντοτε μιλάμε. Ναι, ναι. Οι αρχαίοι Έλληνες και οι άλλοι λαοί γνώριζαν πολύ καλά είχαν χωρίσει τις εποχές του έτου σε τέσσερις βάσει των συνθηκών των καιρικών και της καρπουφορίας της μάνας γης μάλιστα. της Πανγέας. μάλιστα έτσι είχαμε τα δύο ηλιοστάσια την 21η με 22η Ιουνίου που είναι η μεγαλύτερη ημέρα έτσι και το ηλιοστάσιο το χειμερινό σήμερα και αύριο δηλαδή σήμερα αύριο και μεθαύριο τριεσπέρον τρει εσπέρες μαζί όπου αναγεννάται ο ήλιο και ήταν η μεγάλη εορτή των ηλιουγέννων Γεννιέται ο ήλιο και στον ο ήλιο και ήταν πάρα πολύ μεγάλη εορτή παράλληλα γνωρίζουμε ότι οι πρόγονοι μας είχαν δώσει ονόματα των πλανητών σε θεότητες, θεοτήτων ναι. διότι αυτοί ρύθισμαν την κίνηση της γης και τις συνθήκες και τις ακτινοβολίες τις οποίες δεχόμαθα με εξαίρεση τον ήλιο που του έδωσαν διτή ονομασία και διτή εκπροσώπηση, διπλή ταύτιση του διός Παύλαζινός από το Ζεύς με σημασία την ζέση και τη ζωή, διότι γνωρίζαν και γνωρίζουμε και εμείς ότι ο ήλιος μας δίνει την ζέση, την ζέστη, την ακτινοβολία του και να πούμε ότι αυτό μετρέαται η ενέργεια που μας δίνει ο ήλιος στον πλανήτη μας έχει ένα βαθμό απορροφήσεως, το άλλο επαναεκπέμπεται στο διάστημα. Αυτός ο βαθμός απορροφήσεως που είναι 33% ονομάζεται Αλμπέντο 39 είναι 33 και κάτι μέσο όρο εξαρτάται όχι από τις τοπικές περιοριές το γενικό σύνολο το γενικό σύνολο σωστό εδώ έχουμε μια εξαίρεση για την δίλο για την δίλο είναι πολύ υψηλότερη η απορρόφηση το πως και, και το διότι όταν θα αναλύσουμε τον μύθο τον αλληγορικό της Λιτούς, της Νιώβης, του της Αρτέμιδος και του Απόλλωνος εκεί θα πούμε γιατί γνώριζαν αυτοί για τη δήλο ότι συμβαίνει και όντως συμβαίνει και να πούμε εδώ η, η διαστημική εταιρεία η NASA αυτή μας ενημερώνει για το σύμπαν έχει δηλώσει επισήμως εδώ και χρόνια ότι το πιο φωτεινό σημείο στον πλανήτη είναι πάνω από τη δήλω. Άρα κάτι ξέραν αυτή και ήταν νησί του Απόλλωνος αφιερώμενο ήταν Γιατί στον... ήταν αφιρημένη για αυτή ρε παιδί μου Του Απόλλωνος και της Αρτέμιδος Έτσι. Εκεί έγινε η θεογωνία της Αρτέμιδος και του Απόλλωνος Μ, ναι. Εκεί κατέφυγε η Λιτό να γεννήσει Και εκεί απαγορευόταν να γίνουν γέννησει και θάνατοι ενταφιασμοί Όποιος πέθανε, τον πήγαιναν σε άλλο νησί ναι. και όποιο έγκυος ε, πλησιάζαν οι να γεννήσει έπρεπε να φύγει για φύγε το, το νησί να πάει να γεννήσει σε άλλο νησί και μετά να επιστρέψει. Ναι. Τώρα, αυτή τη διαδικασία του ηλιοστασίου την είχαν ταυτίσει και με τα μυστήρια ναι. και τους δίδασκαν στις απόρριτες γνώσεις τα μυστικά της καλλιέργειας και άλλες επιστημονικές γνώσεις και όπως θαύτισαν την αλληγορία που έκαναν και το θεατρικό δρόμενο την τελευταία ημέρα της Μίσεως στα Μεγάλα Ελευσίνια Μυστήρια στην Ελευσίνα, την αρπαγή της Περσεφόνης από τον Πλούτονα που την οδηγούσε στον Άδη. Η μάνα της η Δήμητρα επί εννέα ημέρες γύριζε όλο τον κόσμο να τη βρει και δεν μπορούσε να τη βρει και σταμάτησε εδώ όλα είναι αλληγορικά και συμβολικά σταμάτησε τους όμβρους και τους ιετούς τη βροχή και άρχισαν να ξεραίνονται λέει όλα τα δέντρα και θα υπήρχε το λιμός να εξαφανιστεί το ανθρώπινο γενός και τότε λέει ο ήλιος ο παντογνώστης ως τα πάνθορα ο φθαλμός που τα βλέπει όλα τον πήραν οι χριστιανοί και τον έκαναν άλλη αλληγορία της απεκάλυψε ότι εγώ γνωρίζω ποιος έκλεψε την κόρη σου την Περσεφόνη Την Φερσεφόνη Το Φερσεφόνη λεγόταν η Φέρουσα το φως είναι Και την παρακάλεσε τότε ο αδερφός της και σύζυγός της κατάλληλου ο Δίας Να σταματήσει αυτή η διαδικασία Και έγινε μια συμφωνία ναι. να ζει τέσσερις μήνες κάτω στον Άδη και τους υπόλοιπους επάνω με τον μυστήρα της τον Διόνυσο ή Ιακχο και τις είπε η μάνα της ότι πρόσεξε αν θα σου δώσει να φας καρπούς ρίας ροδιάς να φας σπόρους, δεν θα φας διότι δεν θα μπορείς να ξεφύγεις θα επανέρχεσαι κάτω αυτή δεν άκουσε και έφαγε τους καρπούς της ρίας και γι' αυτό στα μνημόσινα, στα κόλληβα μέσα βάζουν. Βάζουνε και, ρόδι. και ρόδι. Βάζουν ρόδι. Έχει ιδιαίτερε έννοιε και σημασίες. Πάντω, πλάκα-πλάκα, ασχετά με το θρησκευτικό κομμάτι, τα 9 στα 10 έθιμα έχουν μεγάλη σημασία. Τώρα θα τα πούμε. Είναι, θα θα τα πούμε. Απλά πολύ δεν ξέρουμε την προέλευση. Θα τα πούμε όλα. Όλα Μάλιστα. θα τα πούμε. Έ, έχουμε χρόνο. <laughs> Αυτή είναι η αλληγορία του σπόρου που παίρνουμε ένα ένα σπόρο και το βάζουμε μέσα στη γη και αυτός αφού μείνει στο σκοτάδι έρχεται κατά την εαρινή η σημερία φυτρώνει, δίνει ζωή, βγαίνει, αναπτύσσεται βγάζει άνθη, μυρωδάτα, προσελκύει τις μέλισσες οι μέλισσες τον γονιμοποιούν πες. και μας δίνει τα φρούτα και αρχίζουμε εμείς την καρποσυλλογή και φτάνουμε μέχρι το Φθινόπορο 6 μήνες, την άνοιξη το, Απινάνε, το Που είναι πλέον η συλλογή των πάντων για να μπορέσουμε να περάσουμε το χειμώνα, χειμώνα. τη εποχής. Έχει. Όλα αυτά ήταν με αλληγορικούς μυθούς αλλά οι επαίοντε μέσα μάθαναν και τη σημασία, την κίνηση και την επίδραση των διαφόρων ουρανίων σωμάτων και το τι συνέβαινε. Τα ηλιοστάσια και οι σημερίε σημοδοτούσαν την κάθε εποχή. Ερχόμαστε όμως σε έναν ύμνο ορφικό του Απόλλωνος που αναφέρει εκεί ο ύμνος ότι μήξας θερεός του και χειμώνο εις δύο. Μας λέει ότι υπήρχαν δύο εποχές στη γη. Δεν είχαμε 4. άνοιξη και ευθυνόπορο. Και ψάχνοντας ο Κωνσταντίνος ο Χασάπης, ο μαθηματικός και ερασιτέχνης αστρονόμος, αναλύοντας τον μύθο έπιασε με μαθηματικούς υπολογισμούς και γύρισε πίσω και βρήκε ότι το 13.000 όντως είχαμε δύο εποχές η θέση της γης ήταν τέτοια προς τον ήλιο είναι το μέσο του μεγάλου ενιαυτού αυτού του Πλάτωνος που είναι 25.690 έτη ότι συμβαίνει αυτό και κάθε φορά που παίρνει η γη την αναστροφή της στο μέσο του Μεγάλου ενιαίου αυτού συμβαίνει αυτό. Επίσης βρήκε και το 1360 να έχει τέτοια γωνία η γη που συνέβαινε όντως αυτό επίσης ότι είχαμε δύο εποχές και υπολογίζουν τώρα ότι σε κάποια χρόνια το πολύ ή χρόνια, το πολύ ναι. και αρκετά νωρίτερα η γη θα ξαναέχει μια τέτοια ριζική μεταβολή. Δηλαδή θα κάνει... Κλιματολογικά. Ο Βορρά θα γεννηνότα και ο ενόρά. Θα είναι η αναστροφή των πόλων που λένε. Ακριβώ. Και αυτό το δέχονται οι επιστήμονε, είναι καταγεγραμμένο στη θόλο τη Επιδαύρου ο μεγάλο αρχελόγο ο, ο Καβαδία αναλύοντα τη θόλο μα το έχει περιγράψει και είναι σχέδιο Αυτό μέσα. το διάβαζα το μεσημέρι από τη φίλη στο διαδίκτυο όλο στοιχείο και το έχω κάνει και κοινοποίηση οθόνο του επηρεάγου και τα μυστικά του. Όποιο θα πάει στην επίδευρο στο μουσείο θα πάει στο βάθος δεξιά και θα το δει ανιερτημένο τον πίνακα αυτό να δει τι, τι γνώριζαν τότε ε, αυτός ο Θόλος έχει χτιστεί 50 χρόνια πριν από τη γέννηση του Αρίσταρχου ναι. και δεν είναι ότι ο Αρίσταρχος μας έγραψε και είπε ότι έχουμε ηλιοκεντρικό και όχι γεωκεντρικό σύστημα πλανητικό και οι προηγούμενοι, ξέρουμε, οι προσοκρατική το γνώριζαν. Γνωρίζουμε ότι οι ορφικοί τα αναφέρουν στους ύμνους τους, οπότε η γνώση δεν είναι τελευταία-τελευταία. Είναι μια σειράφη... Το μεσημέρι είχα μια Λετών. συνάντηση με δύο κυρίους που ενδιαφέρονται για τη φιλοσοφία και μα ακούνε τώρα <συλίου> και τους εξήγησα ότι στην πρώτη έκδοση που έκανε ο Κοπέρνικος για το και αναφορά... Το, το βιβλίο του έγραφε στο περιθώριο δεξιά ότι τις πληροφορίες αυτές τις έχω πάρει από τον Αρίσταρχο το Σάμιο ε, ναι, πλέον είναι πάντω, στο πάντω σημαίος, βιβλίο μάλιστα. που υπάρχει τώρα εκτεθειμένο όποιος πάει στο πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας και το ζητήσει υπάρχει το βιβλίο αλλά δεν υπάρχει αυτή η, το παράγραφος. Γρα... Αυτή η παράγραφος δίπλα που είχε η λεπτομέρεια ότι μπορούν να ξεφορτωθούν το ξεφορτώνονται. το ξεφορτώνονται και εμείς κοφεύουμε Το χειμερινό ηλιοστάσιο είναι η αρχή του χειμώνα Είναι μια πολύ σκληρή εποχή για τα άτομα που ζούμε εμείς εδώ στο βόρειο ημισφαίριο της γης Οι ιερεί διαφόρων θρησκειών έκαναν δεήσεις προς τον ήλιο από την αρχαιότητα για να μην χαθεί οριστικά η άγνοια, η λαϊκή άγνοια οι των μυστηρίων γνώριζαν, αλλά η λαϊκή θρησκεία των ημιθέων και των ηρώων του Δωδεκαθέου, του λεγόμενου, των θεοτήτων και όχι των θεών, έχει μεγάλη διαφορά, διότι οι Έλληνε ήταν μόνο θεϊστεί, τα όλα τα άλλα ήταν για μία λαϊκή δοξασία ήταν, αυτοί έκαναν δεήσει διότι έβλεπαν ότι αν ο ήλιος μείνει εκεί και χαθεί, θα σταματήσει η ζωή επί ζής, όπως είπαμε. Οι άνθρωποι σε διάφορα σημεία του πλανήτη πανηγύριζαν όταν ξεκινούσε από την 25η ο ήλιο πάλι την ανωδική του πορεία που τον παρατηρούσαν και αυτό πέρασε και μα χώρισε όπως είπαμε τις εποχές. Ο ήλιος λατρεύτηκε από τους αρχαίους λαούς σαν Θεός. Εμείς του, έδωσα, του δώσαμε μία όχι βουβή λατρευτική διάσταση αλλά μία επιστημονική διάσταση γνωρίζοντας ότι από τον ήλιο προέρχεται η ζωή. Και γι' αυτό του δώσαμε δυτή έννοια. Πρώτον σαν ήλιος φλεγόμενος που καίει τι σάρκης του και μαζί δίνει αυτή την ενέργεια και που σε 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια θα έχει εξαντλήσει τα καύσιμα του υδρογόνου που καίει. Θα σβήσει και τότε θα μας παρασύρει όλους και θα γίνουμε και εμείς τίποτα μια μαύρη τρύπα είχαν και την δεύτερη ιδιότητα το όπως προανέφερα τον ταύτισαν με τον Απόλλωνα τον Εκυβόλο Εκυβόλος ένα από τα κοσμητικά επίθετα του Απόλλωνος είναι από το εκείς που σημαίνει μακριά εκ του μακρόθεν βάλλον. Δηλαδή εκ το μακρόθενο ήλιος ταυτισμένος με τον Απόλλωνα μας βάζει με τα χρυσά βέλη του τις ακτίνες του οι οποίες είναι πολύ ευεργετικές αλλά και πολύ επικίνδυνες. Γι' αυτό δεν μπορούμε να τις κοιτάξουμε στα μάτια γιατί αν θα μείνουμε πάρα πολύ, θα πάθουμε εγκάβματα και θα πάθουμε και διάφορες ασθένειες από την μεγάλη ακτινοβολία. Όλα αυτά τα γνώριζαν. Εκεί όλοι οι λαοί ταύτιζαν και την γέννηση του Θεού τους δηλαδή στο τριέσπερο από την 21η μέχρι την... και την 25η Δεκεμβρίου όλοι οι λαοί μεταξύ αυτών και οι Έλληνες ταύτιζαν την γέννηση του Διονύσου Διόνυσος είναι διος νοητική αρχή είναι το DNA θα που κάνουμε και μια αναφορά παρακάτω τι έχω βρει από τον Όμηρο και της Παρθένας Σεμέλης γεννήθηκε ο Διόνυσος δις την θύραν εμβαίνων διότι διέβη την θύραν την ζωής δύο φορές εξού και η ύμνη του και τα τραγούδια του ονομάστηκαν διθυραμβοι και είναι δύο θύρες, δύο θύρες όταν τι αναλύσουμε οι χριστιανοί όταν έπιασαν να επιβάλλουν το χριστιανισμό με τα μέσα που έχουμε πει και με τις τρομερές διώξεις του ελληνισμού, δεν εόρταζαν. Γενε... Ενέθλια δεν είχαν γενέθλια, δεν τα εόρταζαν, διότι τα εόρταζαν οι Έλληνες και ήταν ιδολολατρικά Εόρταζαν τι, το θάνατο Μέχρι σήμερα τα πανηγύρια στα χωριά Γίνονται στην κοίμηση του Αγίου ναι. Στην κοίμηση της Παναγίας 15 Μπράβο, Αυγούστου ναι, ναι, ναι. Στο, Στο θάνατο ναι. του προσώπου Στο θάνατο του, του οποιοδήποτε Εκεί κάνουμε γιορτέ και πανηγύρια Ενώ είχαμε Το ονομαστικό και το γενέθλιον Είναι δυνατό να εορτάζω Το θάνατο ναι. Τον εορτάζω, το επέβαλαν Γι' αυτό φοράνε και μαύρα Ενώ οι ιεροφάντες όλοι είχαν Λευκούς τρίβωνες Από λινάρι Όχι από μαλλί Λίνους Διότι το μαλλί έχει πρόλευση ζωική Και έχει ορισμένες επιπτώσεις ναι, ναι, ναι. Το λινάρι Ήταν φυτικό. φυτικό Και ήταν όλοι Οι χοιτώνε τους και οι τρίβωνες Όλοι Λι, λινά. Άσπρα και λινά Άσπρα και λινά Τα αντέγραψαν αυτά Αλλά τα έκαναν μαύρα είναι αυτό που τονίζω πάντοτε ότι άλλαξαν σε όλα ό,τι αντέγραψαν, άλλαξαν το πρόσημο. Και αποθετικά τα έκανα Πάει, έκαναν αρνητικά. αρνητικά. Μέχρι που πήραν και το κηρύκειον, την ράβδο του Ερμή, διότι ο ερμή είχε και αυτό στην δυνατότητα του θεραπέδιν και οι γιατροί και οι φαρμακοποιοί έχουν σαν έμβλημα και στα αυτοκίνητά του το σήμα, το κηρύκειον του Ερμού Μπράβο. που είναι οι δύο όφες οι έτσι yes, δύο όφες. Yes, yes, yes. Δίχως να ξέρουν. Δίχως να ξέρουν. Ο Ερμής το είχε αυτό σαν απεικόνηση των ιδιωτήτων που μπορούμε να έχουμε από ορισμένα φίδια θεραπευτικά και οι άλλοι το πήραν και δεν ξέρουν να το ερμηνεύσουν ότι αυτό είναι του Ερμή. Έγιναν πίμενάρχες και τους πιστούς του ονόμασαν πίμνιο. Έχω το πίμνιο μου. Ναι. Και από όρθιοι ελευθερόφρονε άνδρες και γυναίκες ναι. κατέστησαν τετράποδα πίμνια. Και πρόβατα. Ο ηγέτη από το Μαντρί που είναι τα πίμνια πώς λέγεται. Πίμενάρχη. ή Αρχιμανδρίτη. Αρχιμανδρίτης. Έτσι. Είναι και τίτλος. Βεβαίω. Δηλαδή ο Αρχιβοσκός είναι τίτλο θρησκευτικό. Ε, βέβαια. Αφού έχουν τα πρόβατα από κάτω, το πίμιο, ναι. πρέπει να χωρίσουν. Είναι ο Ποιμενάρχης που ελέγχει και τον Αρχιμαντρίτη. Ο, ναι. ο, ο Αμνός. Που θα πει άνευ ενέργειας στο νου. Αυτό θα πει Αμνός. Άνευ. Άνευ, άνευ. ενέργειας άνευ. στο νου. Άνευ νοήσεως. Έτσι. Άνευ νοήσεως. Για συνοούμεθα. Μια ερωτησούλα μόνο. Εδώ για να σπάσουμε λίγο το, τη μονολογία τη δικιά μας. Το ηλιακό σύμβολο των Αργεάδων. Λεγόμενο και άστρο της Βεργίνας είναι του Ηρακλέους ή του Απόλλ ρωτάει ο, ο Μίτσος εδώ ο, ο Απόλλων ταυτίζεται με τον ήλιο και τις ιδιότητες του ηλίου Απόλλων Λοιπόν κάτσε να βάλουμε ένα τραγουδάκι έτσι για ένα λεπτούλι να σπάσουμε λίγο τη μονοτονία με Louis Σάμψον εδώ αλμπέντο 14. περί φιλοσοφίας και ελληνικής γλώσσης διαμαντάρα ελευθέριος κάθε πέμπτη βράδυ 7.30 For me you, and I think to myself, what a wonderful world! I see skies so blue, And clouds so white, the bright blessed day, the dark sacred night.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 Άμστον τα πράγματα όμως δεν είναι έτσι ακριβώς τουλάχιστον στην πατρίδα μας και να δούμε για πόσο ακόμα. Εμείς κάνουμε από εδώ τις προσπάθειες που οφείλουμε να κάνουμε και όπως έχω πει κατά επανάληψη με, τις πληρώνουμε και από την τσέπη μας και υλικά και ψυχολογικά και ε, με απειλές. Οι τελευταία κάποιοι ερευνητές μου είπαν ότι μετά από κάποιες εκπομπέ εδέχθησαν απειλέ. Λοιπόν, ε, συνεχίζεις ελευθερία τα, το τριέσπερο ήταν μεγάλη γιορτή επίσης διότι ήταν η νίκη του φωτός επί τα σκότη, στο σκοτάδι ήταν πολύ μεγάλη εορτή ορτή νικάει το φως το σκότος γι' αυτό είχαν και τον Απόλλωνα, ναι. Να οδηγεί το άρμα του ηλίου ναι. και να μοιράζει το φως στον κόσμο. Και καλά, ναι, Σήμερα αντιγράψαμε αυτό και κάναμε έναν χοντρό γερό. Κοντήσαμε ναι. Κόκ... και με κόκκινα. Ε, αφού είναι πα... έλκυθρο. της είναι αυτό. Καβαλάει ένα έλκυθρο με ταράνδου. Ε. Ναι, ναι. Οι Ήπειροι έγιναν ταράνδοι ναι. και μοιράζει υλικά, υλικά δώρα. Σοκολατάκια, ναι. Υλικά δώρα. Ναι. Εμεί μοιράζαμε. Γνώση στη διαχρονία μας ήλι. και αυτοί μοιράζουν ήλι αυτή είναι η μία από τις πολύ μεγάλες διαφορές αναπαρίσταναν την κίνηση του ηλίου με τη ζωή του ενός ανθρώπου του όποιου ανθρώπου που γεννιόταν κατά το χειμερινό ηλιοστάσιο μεγάλε, μεγάλωνε βαθμιέ όπως αυξανόταν το φως του ηλίου μέχρι την εαρινή ησημερία όπου η ημέρα εξισώνεται με τη νύχτα. Από εκεί έπρεπε να δημιουργήσει για να ακολουθήσει το ηλιοστάσιο το χειμερινό και πριν να ήταν η ισημερία η φθινοπορεινή. Οπότε πλέον είναι ο απολογισμός η συγκομιδή για να αντιμετωπίσουμε την δυσκολότερη περίοδο της ζωής του ανθρώπου που είναι το γύρας με τη γνώση στις Άγιες Γραφές των Χριστιανών όπως είπα δεν υπήρχαν γενέθλιες εορτές διότι αυτό ήταν των ειδωλολατρών να έχουν γενέθλιες εορτές και ενώ τα αντέγραψαν όλα αυτοί δημιούργησαν τις εορτές τους κατά την κοίμηση όπως λένε και όχι τον θάνατο των διαφόρων προσωπικότητων των Αγίων τους και της ίδιας της Παρθένου Μαρίας. Η Καθολική Εγκυκλοπαίδεια αναφέρει σχετικά. Τα Χριστούγεννα δεν ήταν ανάμεσα μεταξύ των πρώτων εορτών της Εκκλησίας και μπαίνουμε τώρα στους ιστορικούς τους χριστιανούς. Ο Ειρηναίος και ο Τερτιλιανός την παραλείπουν από τους καταλόγους των εορτών. Τα Χριστούγεννα δεν υπήρχαν έτσι λοιπόν τα χριστούγεννα οι εορτή των γενεθλίων του Χριστού δεν εορτάζονταν τα πρώτα 300 τουλάχιστον χρόνια. Η καθιέρωση της 25ης Δεκεμβρίου ως ημέρα των Χριστουγέννων έγινε στη Ρώμη από τον Πάπα Ιουλίο τον Πρώτο τον 4ο αιώνα, μετά από έρευνα που έγινε στα αρχαία της Ρώμης για τα έτη για το χρόνο επί Αυγούστου όταν έγινε η Απογραφή για να βρούνε πότε έγινε η Απογραφή που είναι το 4 και δεν είναι το 0 όπως έχουμε εμείς και ποια εποχή εδώ έχουμε με βάση τα Ευαγγέλια όπως και στις πράξεις των Αποστόλων αναφέρουν τρεις Ευαγγελιστέ ότι όταν γεννήθηκε ο Ιησούς Χριστός, τα πίμνια ήσαν έξω. Δεν ήταν μέσα στις μάντρες τους, ούτε στα σπήλαια, διότι ο καιρός ήταν γλυκής. Άρα δεν ήταν Δεκέμβριος, δεν ήταν 25 Δεκεμβρίου, ήταν γύρω στο μέσον του Μαρτίου και στις χώρες εκεί κάτω, στην Παλαιστίνη και στο Λίβανο, ο καιρός είναι γλυκός στο μέσον του Μαρτίου. Ναι, και είναι το είναι στο, στο μέσο της Γης, δεν, η, η μεσόγηση Αλλά, λέμε. Αλλά, για να καλύψουν τώρα την εορτή του Διονύσου, του Μήθρα και του Όσυρι, οι οποίοι είχαν γεννηθεί την 25η Δεκεμβρίου λόγω Ήλιοστασίου, μετέφεραν και την γέννηση του Χριστού στις 25 Δεκεμβρίου και έκτοτε την εορτάζουν. Την εορτάζουν περισσότερο η Δυτική Εκκλησία και λιγότερο η Ανατολική Εκκλησία διότι εμείς εορτάζουμε τουλάχιστον σαν λαός οι Έλληνες, σαν Ορθόδοξοι και ειδικά εμείς εορτάζουμε περισσότερο το Πάσχα, την Ανάσταση ναι. λόγω της Αναστάσεως και του γένου μας που ήταν τόσους αιώνε σκλαβωμένο. Στην πραγματικότητα αυτό συνέβη διότι η συγκεκριμένη ημερομηνία συνέπεπτε με τις αρχές αρχαίες εορτές του χειμερινού ηλιοστασίου και του επάνωδο του ηλίου. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Αυτή η μεγάλη φυσική εορτή, η εορτή της φύσεως είναι, τον προγόνων μας αντιγράφηκε και κακοποιήθηκε. Αυτό με λένε τώρα. Τελικά ένα πράγμα γράψανε σωστό αυτοί οι ρωτάνε εδώ οι φίλοι όπως τόσα άλλα και έκτοτε ο Χριστός πήρε την εορταστική τελετή του ηλίου ο παρέχον το φως στον κόσμο όπως όμως καλά γνωρίζουμε ο δίδων το φως για εμάς τους Έλληνες είναι ο Απόλλων η δευτέρα θεϊκή ιδιότητα του ηλίου επομένως οι σημερινοί χριστιανοί εορτάζουν τον Απόλλωνα με λανθασμένο πρόσωπο ναι διότι προϋπήρχε Διότι τους έπεισαν με κάθε τρόπο και μέσο Ότι είναι ο Χριστός Ακόμη και σήμερα Διότι είναι δόγμα Και τους απαγορεύουν την έρευνα και τη μελέτη Και φυσικά την αναζήτηση Τελεία. Τελείωσε. Εδώ Είπα και ελάλησα Πριν και εόρτα... τέρμα. Εόρταζαν... εόρταζαν Την γέννηση Την 6η Ιανουαρίου Μαζί με τη βάπτιση του Χριστού τα ονομαζόμενα Θεοφάνια. Και η λέξη αυτή είναι κλεμμένη ναι. διότι η Θεοφάνια ήταν ο τέταρτος μοιητικός βαθμός στο ομακοίον του Κρότονος. Άλυστα. Και μόνο οι άριστοι σπουδαστές του ομακοίου του Κρότονος είχαν την δυνατότητα να μειθούν από τον Πυθαγόρα στον τέταρτο βαθμό που ονομαζόταν και Θεοφάνια. Διότι τότε κατήρκε το λέει και έβλεπαν και άκουγαν την Θεότητα. Βαδί μου όμα φωτίζεσαι, ή το μυαλό που λέμε βλέπεις, το βλέπεις είναι εντός εισαγωγικών πάντα και άλλα πράγματα αντιλαμβάνεσαι δηλαδή και ή, κατανοείς, ή κατανοείς Αργότερα το έθιμο μεταφέρθηκε αυτό στην Ανατολή πιθανόν από τον Γρηγόριο τον Ναζιανζινό γύρω στο 378 με 380 Αυτός γιατί ονομάζεται Ναζιανζινό σε ήταν κανένα Ναζιανζό αυτή... ήταν Πόλη, oh. Από την πόλη να Δεν έκανε να Ο Ιωάννη ο Χρυσόστρομο που έζησε το 345 με 407, σε μία ομιλία του για τη γέννηση του Χριστού, μας αναφέρει ότι είχε αρχίσει στην Αντιόχεια να εορτάζουν τα Χριστούγεννα την 25η Δεκεμβρίου. Το πλέον βέβαιο είναι ότι την εποχή του Ιουστινιανού, τον 6ο αιώνα, του μεγάλου αυτού αν θέλει να. Ο εορτασμός των Χριστουγέννων Της 25 Η Δεκεμβρίου Είχε ήδη εξαπλωθεί σε όλοι Τον είχαν επιβάλει σε όλη την Ανατολή Οι πρόγονοί μας Κατά τη χειμερινή τροπή του ήλιου Εόρταζαν όπως είπα Τη γέννηση του Θεού Διονύσου Ο Θεός Διόνυσος Τον Θεό Διόνυσο Τον αποκαλούσαν Καιν σωτήρα Σωτήρ και βρέφος. Καλά τώρα με μπέρδεψες. Τι Εσύ μιλάς για δε... το λαλιότι τώρα μέσα σε αρχαία κείμενα. Έχεις τελαθεί ρε συνευθέρη. Και μευθέρι. τα ταύτισαν Χριστό. Σε παρακαλώ αγόρι μου. Το οποίο γεννήθηκε όπως είπαμε από την Παρθένο σε Μέλη. Πώς ο Χριστός γεννήθηκε από μια Παρθένο. Δεν το ξέρω εγώ αυτό. Δεν το ξέρεις. Έχω και ερωτήσει να σου κάνω αυτή την παρατήρησή σου. Επίσης ονομαζόταν και καλ Γι' αυτό οι ράβδες ναι. είχαν τη ράβδο του πειμένο, ναι, ναι, ναι. όπως είπαμε. Τον χειμώνα λοιπόν θρηνούσαν το θάνατο του Διονύσου από τους Τιτάνες, όμως την 30η Δεκεμβρίου εόρταζαν την αναγέννησή mm. του. Έτσι οι ιέριες, Παύλα Μενάδες, ανέβαιναν στην κορυφή του ιερού στον Ελικόνα και στον Παρνασό, κρατώντας ένα νεογέννητο βρέφος και φώναζαν δυνατά ο Διόνυσος ξαναγεννήθηκε ο Διόνυσος ζει ο Διόνυσος δεν απέθανε ενώ σε μια επιγραφή που βρέθηκε αφιερωμένη στον Θεό Διόνυσο αναγράφεται το εξής εγώ είμαι που σε προστατεύω και σε οδηγώ εγώ είμαι το α και το ω όποιος πάει βλέπω ο... το Χριστό που κρατάει ένα Ευαγγέλιο και λέει εγώ είμαι το, το φως, φως α κόσμου. και ω και σε σχεδόν όλα τα εικον... εικονίσματα έχει α και ω από πού είναι παρμένο Από την αρχαία ελληνική επιγραφή. Από την γραμματολογία. Εγώ δεν τα ξέρω αυτά. Εγώ έχω εδώ ερωτήσεις να σου κάνω. Λέει Τα Θεοφάνεια λέει ο Γιώργος τη Λίμνο. Καλησπέρα Τζοτς, ο φίλος σου. Δεν ξέρω. Ναι. Ο Melody Maker. Τα Θεοφάνεια λέει γίνονται την 12η μέρα του Γενεθλίου τον, του Διονύσου. Μάλιστα. Το ένα. Το άλλο... Ε, να βάλω λέει κέικ και αρκουδόμελο μαζί Υπήρξε Χριστός Το τρίτο Τι πράγμα να βάλει ε, Αν υπήρξε Χριστός να βάλει κέικ και αρκουδόμελο ε, Μαζί Και το τρίτο Που ρωτάει εδώ ο Χριστός Από τη Θεσσαλονίκη Υπήρξε Χριστός Ερώτηση με ερωτηματικό Ποιος αξιόπιστο ιστορικό ιστορικός Το γράφει ως το 50 μετά Χριστόν αυτό Υπήρξε. Υπήρξε, αλλά όχι όπως λέμε, όπως μας Εάν τον παρουσιάζουν. Σε Εάν θες. γιατί ναι. είναι ερωτή των φίλων. δεν ρωτάω εγώ για να πάει επόμενο παρακάτω. Υπήρξε και ήταν ζηλωτή. Ζηλωτής. Ναι, και είχε και ιδιωτικό στρατό. Απλά δεν ήτανε το πρόσωπο που γνωρίζουμε όπως, όπως οντότητα. Παρουσιά... Όπως μας το παρουσιάζουν. Έτσι, εσύ εννοείς ότι είναι πραγματικό. Προσωπικότητα αλλά Μπήρες. όχι αυτή που γνωρίζουμε Όχι ακριβώς Έτσι. Την έπλασαν πολύ αργότερα αιώνες Για μετά. άλλους λόγους, Για άλλους λόγους. Ναι, ναι, ναι. Με πρωταγωνιστή τον Παύλο Τον Παύλο ποιο Παύλο Τον Σαούλ Το Σαύλο το... Και δεν το ονομάσανε Παυλιανισμός ε, Τα είπαμε όταν ανέλησα βράδες, Τον εμπρισμό Το, ναι, το ναι, έκανα ναι. δυο ώρες μάθημα αυτό Και κλάμα ο νέρον Ναι, ναι. Εμένα ξέρει τι με εντυπωσιάζει και μου κάνει τρομερή εντύπωση με την έννοια ότι. Εντυπωσιάζει και εντυπωσιάζει. Τώρα έχω σαλτάρει. Σήμερα το μάρκετινγκ είναι μια υψηλή επιστήμη επιρροή για να πάνε να ψωνίσει, να σε επηρεάσουν η ναι. που λέμε, είτε είναι πολιτική, κοινωνική, για. επεμβαίνουν πνευματικά και ψυχολογικά. Αντικείμενα κλπ. Και... Ποιο είχε αυτό το γνωσιολογικό μάρκετινγκ πριν δύο χρόνια και την προοπτική εις βάθος χρόνου να στήσει αυτό το παιχνίδι Παύλα Θεσκία; Ήταν η ταύτιση που έγινε η οποία διαρκεί 17 αιώνες και το αποφασίσανε μετά κάνανε συνέδρια μετά από τα γεγονότα του 4 προ έω το 0 η γέννηση και όλα αυτά εγώ φεύγω από εκεί Ποιος έστησε αυτό η σύλληψη της μονοθεϊστικής θρησκείας της επιβολής της σε όλους τους λαούς που κατήχε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία για πολλούς λόγους ναι. συνελήφθη από λίγους Ρωμαίους συγκλητικού ναι. με τη συνδρομή των Σιωνιστών. Ναι. Εκεί, έγινε το πάντρε... τον Εκεί έγινε το πάντρεμα, οι Σιωνιστές ήθελαν να μεταδώσουν Μία θρησκεία θηγατρική δική του, ναι. Μία αίρεση δική τους ναι. Και να κρατήσουν την πρωτότυπη όπως και κράτησαν ναι. Οι λαοί να έχουν μία θρησκεία Να μην γίνονται θρησκευτικοί πόλεμοι ναι. Που ήταν φοβεροί τότε Παγκοσμιοποίηση τότε Ένα νόμισμα Μία θρησκεία Μία γλώσσα mm. Αλλά Παρακαλώ. Το κάθε έγκλημα όσο μεγάλο όσο τέλειο και να είναι έχει και τα κενά του έχει τα κενά του και αυτό το οποίο δημιούργησε και επέβαλε η συνέλαβε η σύμπραξη των σιωνιστών με τους συγκλητικού τους Ρωμαίους Δεσπασιανός και Φλάβιος Ιω... Ιωσιπος λέει εδώ ο φίλος σου. και άλλοι πολλοί και άλλοι ναι αυτοί τα υπολόγισαν καλά, τα επέβαλαν διαπυρός και σιδήρο μετά. Ναι, ναι. Επί αιώνες είδαμε ο γιος του Αγίου και Μεγάλου Ισαποστόλου Κωνσταντίνου τι έκανε, Αυτό, έσφαξε 19,5 εκατομμύρια Έλληνες, ναι, ναι. αποδεδειγμένα από ιστορικούς. Τους τότε και εθνικούς. Εθνικούς, παγανιστές, ειδωλολάτρες, και όλα αυτά ήταν. Ούτω Εθνικούς ονόμαζαν τους Έλληνε διότι mm. οι μόνοι ήταν που είχαν έθνος Έθνος. Και α ανοίξουν τον Όμηρο μέσα να διαβάσουν να δείτε ότι γιατί λένε τώρα ότι τα έθνη δημιουργήθησαν τον 18ο και 19ο αιώνα. Τι λέτε, Μωρέ. Ο Όμηρο αναφέρει το έθνο των Ελλήνων, ο αιωνα τι λετε ο ομηρος αναφερει το εθνος των ελληνων ο ομηρος απο το 1200. Ναι. Λοιπόν, για να μπορούμε να ξεστραβωθούμε επιτέλου. Λοιπόν. Το τέλειο έγκλημα που πήγαν να κάνουν είχε και το αδύνατο σημείο του όταν δίδασκαν ότι μην καλλιεργείται και τα πιτινά του ουρανού δεν σπέρνουν, δεν θερίζουν αλλά ζουνε άρχισαν οι χριστιανοί, οι χριστιανοί ναι. τα πλήθη τα αφοσιωμένα στην δευτέρα παρουσία που έλεγε σφάξτε με αλλά εγώ θα πάω στον παράδεισο όπως κάνουν τώρα οι Ταλιμπάν Ζώνονται με τα ναι. εκρηκτικά και λένε σκοτώνουμε, αλλά με περιμένουν 72 παρθένε. Ναι, και ο άλλο για να μην του χτυπήσουν και τα χαμνά, βάζει και. Έβαλε, σα είπα. Σα είπα, ο Πακιστανό. Oh. Όχι, είχε βάλει λαμαρίνα χοντρή με αλυσίδα μπροστά του. Ναι, πλήρη... Αυτό θα γινόταν εξαέρωση, 12 κιλά εκρηκτικά είχε πάνω του. Και φοβήθηκε, και φοβήθηκε να, του. να έχει το πουλί του ναι, για εσείς, να πάει. Γιατί ναι. και όταν δεν. Πρόλαβε να τα τραβήξει, να τα θέσει ναι, σε ναι, λειτουργία ναι, ναι, και, ναι. Το και το πιάσανε και το γδίσανε. τρελαθήκαν οι ίδιοι οι πακιστανοί, οι στρατιωτικοί. Ναι. Τι είναι αυτά ρε του λένε. Ωραία ερώτηση, λέει. Και πού να βρεις 72 Παρθένα σήμερα. <laughs> ναι στον παράδεισο, το μουσουλμανικό παράδεισο, εκεί είναι. Και δεν έχουν και απεκρίσεις λέει. Ναι. Ούτε σάλια, ούτε μίξε, ούτε έμεινα δεν έχουν. Είναι ειδικέ παρθένες αυτέ. Και άλλη, δεν ξεπαρθενιάζονται όσο και ναι. να είσαι επαφέ μαζί τους Είναι ανεφημένο. Έχουν Άνεφη. φερμουάρ. φερμουάρ ε. Έχουν φερμουάρ, να το πούμε γαλλιστή. Πάντως το θέμα είναι διπλό. Δηλαδή, το μάρκετινγκ 17-18, απίστευτο. Ένα, βγάζουμε καπέδο. Μετά ήταν η βία. Η τρομακτική βία που υπέστη η βία. Και το άλλο σήμερα είναι το 2017 στον παγκόσμιο χάρτη που ζούμε, στο αυτό το διαστημόπλαιο που λέγεται εκεί. Υπάρχουν αυτά τα μυαλά. Υπάρχουν πολλά. Εκατομμύρια. Δισεκατομμύρια. Εκατομμύρια πολλά. Έτσι. Και τα αναπτύσσουν. Και τα καλλιεργούν. Και τα φέρνουν και εδώ. Και τα αρμέγουν. Ναι, αλλά τα φέρνουν και εδώ. Ε, βέβαια, εσένα θέλουν. Εσεί είσαι το εμπόδιο. Ο Κίσιγκερ το είχε πει. Πλήξτε του Έλληνε. Στην παράδοση, στα ήθη, στα έθιμα, στην ιστορία και στη γλώσσα. Θέλουν να σε εφελινήσουν. Πώς θα γίνει. Oh, bo, bo, bo, bo. Δεν άκουσες όμως το ωραίο γιατί oh, με, με εξωστραγίζεις. Ε, να βάζουμε για τους φίλους του παρέα γι' αυτό. Αυτό το πλήρωσε η Ρωμαϊκή. Ουδέν καλών αμιγές κακού και ουδέν κακών αμιγές καλού. Σωστό. Οι χριστιανοί έπαυσαν να καλλιεργούν, έπαυσαν να πληρώνουν φόρους. Οι Λεγεώνες δεν μπορούσαν να συντηρηθούν, δεν είχαν έσοδα... Και όταν έκαναν την έφοδο οι Βόρειοι Και μπήκαν μέσα στον μέσα, Πέρασαν της Άλπιτ Μπήκαν μέσα στην Ιταλική Χερσόνησο Κατενικήθησαν Και μπήκε ο Βάρβαρος Και έγινε αυτοκράτορ της Ρώμης Κατέρευσε Από το δημιούργημά τους Αυτή δημιούργησαν Αυτή την κίνηση Στην αρχή Και τους έφαγε η κίνηση αυτή. Και αυτό έγινε Μπούμπερακ και κατέρευσε το 500 τόσο ο Θεοδόρυχος μπήκε τους έπιασε όλους και τους πέρασε με δίκη και τους σκότωνε όλους της ευγενής και πηγαίνει και τον προσκυνούσε ε, η αυτοκρατορία ε, διελήθη από την μη παραγωγική δυνατότητα των χριστιανών δεν πληρώνουν φόρους δεν μπορούσαν να συντηρήσουν λεγειώνες οι λεγεωνάροι ήταν τότε έμισθοι ναι όλοι ήταν έμισθοι και στο φορείο όλοι φιλίωση. Και τώρα είναι μια υπηρεσία που δεν πληρώνει, λέει, τίποτα ε? στο ελληνικό κράτο. Άστο τώρα. Θα, Όχι, πολύ... το συνδέω για ναι. το καταλάβουν είναι, οι φίλοι. Είναι από πολύ παλιά. Να πληρώνουν αλλού Έλληνε πολίτε, εδώ οι επιχειρήσεις να πληρώνουν τους φόρου του σε άλλο κράτο. Ναι, ναι, ναι. Αυτά είναι εκ των κουκάλιων. Και ο άλλος μια offshore. Αφού εδώ. Έλληνε επισήμως Με νομοθετικά διατάγματα Και ΦΕΚ Μαγαζιά είναι. επίσημα Ο Καρποδίνης θα ετελείς. πληρώνει για τον μπακάλικο που έχει Ας πούμε Ο Διαμαντάρας δεν θα πληρώνει Τελεία Θα πληρώνει αλλού Εδώ δηλαδή. Εδώ δεν πληρώνεις Ναι Έχεις τρογγυλή σαραγίδα. Θα μαζεύει το φράγκα από εδώ Και θα δηλώνει την, την αυτή σου αλλού, αλλού. Λοιπόν το χειμερινό λοιπόν ηλιοστάσιο μετά από τη, τα μεσάνυχτα, το μεσονύκτιο σήμερα έως και την 25η σημαίνει όπως είπαμε την αρχή του χειμώνα. Ο ήλιος νικάει το σκοτάδι και γνωρίζουμε ότι αυτή η γιορτή η μεγάλη των Ελλήνων αντιγράφηκε και από τους Ρωμαίους και πέρασε στη Ρώμη. Και ήταν οι δημοφιλέστερες εορτές τους τα λεγόμενα Σατουρνάλια ή Κρόνια από του Σατούρνού είναι ο Κρόνος προστημίν του θεού Κρόνου Αλλά και της θεά Δήμητρας Διότι Δήμητρα τότε είναι που μπαίνει ο σπόρος μέσα στη γη Και θα δώσει τον καρπό, τα τσερεάλη όπως λένε οι Ιταλοί Θα δώσει τα δημητριακά για να μπορέσει να ζήσει ο άνθρωπος τα Σατουρνάλια ήταν από τι σημαντικότερε εορτές τους και ονομάζονταν ως Δίες Invicti Solis. Οι μέρες του Αίτη του ήλιου. Ό,τι και κάνουν ο ήλιος είναι αήτητος. Η μέρα είναι το οδειάς, Δίες λέει ναι, ναι, ναι, ναι. Εξού και day. day και γιατί ημέρα. μας βρίζουν αυτούς που πιστεύουν στο Δία. Αφού λέει άμα βγάλεις το Ντέι, δηλαδή το Δίος, είναι που η... οι Λατινικοί στον πλανήτη όλοι λένε Δίο, Δέους Αντίο πώς που θα... λέμε εμεί εδώ, αντίο Ή θεών λέμε, ή ναι. στον πώς... Δία Πώς, δία, πώς συνεννοούνται Ή στον Δία Και οι Αρβανίτες το λένε Δίες Την Θεότητα, έχει περάσει Έχει μήνει ναι. Εάν βγάλουμε αυτή τη λέξη πώς θα συνεννοούνται Πάμε πεις <στονίτλοι> Τα έχουμε πει μόνο αυτή τη λέξη Λέμε τώρα επί του συγκεκριμένου Στην Αρχαία Ρώμη λοιπόν Ξεκινούσαν την 17η του μηνός Δεκεμβρίου και διαρκούσε 7 ημέρες. Αντάλλασαν δώρα συνήθως λαμπάδες ε, που είναι το χαρακτηριστικό των καβυριων μυστηρίων, του φωτός δηλαδή, σου δίνω φως, και στα παιδιά έδιναν πύλινες κούκλες και γλυκά σε σχήμα βρέφους σε ανάμνηση του Θεού Κρόνου Παύλα Χρόνου, ναι. Ο οποίος τρώει τα παιδιά του εδώ είναι οι... Δεν τα μαθαίνουν στα παιδιά μας δυστυχώς Ότι ο χρόνος είναι η ταύτιση του χρόνου Και λέει τρώει τα παιδιά του Μα είναι δυνατόν Αλληγοριακό είναι ο, ο χρόνος τρώει τα πάντα γενιά σε μεγαλάστα Τα πάντα ποθένεις. υπόκεινται στην φθορά του, του χρόνου. χρόνου Γι' αυτό ο χρόνος τρώει τα παιδιά του Τα τρώει όλα αλληγορικά στα όμως τα γενέθλια του Θεού Ήλιου μετατράπηκαν σε γενέθλια του, του Ιού του Θεού. Οι εθνικοί αποκαλούσαν, οι Έλληνες, την πρώτη μέρα της εβδομάδος, η μέρα του Θεού Κυρίου, Κυριακή. Μία ορολογία η οποία αργότερα χρη, χρησιμοποιήθηκε και, και την χρησιμοποίησαν και οι πατέρες της Εκκλησίας για τους δικού του λόγους σκοπιμότητος. Όπως διασώζεται σήμερα στην αγγλική η γλώσσα είναι Sunday και στη γερμανική γλώσσα είναι song Dag. στην ιταλική Domenica και σε άλλες γλώσσες πάντοτε θα έχει μέσα τη ρίζα. Ο Ιουστίνος ο Μάρτης 114 με 165 από τους πρώτους γράφει στην δεύτερη απολογία του για τον Ιησού «Σταυρώθηκε πριν το Σάββατο που ήταν η μέρα του Κρόνου». Και την επομένη ημέρα που ήταν η μέρα του Θεού Ηλίου και η οποία μετονομάστηκε σε λεγόμενη Κυριακή και αναστήθηκε και εμφανίστηκε στους μαθητές του. Όσο πιο παλιά πηγαίνουμε σε ιστορικούς του χριστιανισμού ναι. βρίσκουμε περισσότερες αλήθειες. Μάλιστα. Από εκεί και έπειτα αυτά τα κείμενα τα παρήλαβαν διάφοροι καλόγεροι μέσα στα μοναστήρια οι οποίοι δεν ήξεραν τι έγραψε ένα και άλλο και όπως είδαμε με τις πράξεις των Αποστόλων που σας ανέλησα, όλη αυτή. Έβαζαν μέσα αυθαίρετα πράγματα και γι' αυτό φάσκουν και αντιφάσκουν μεταξύ του. Γι' αυτό στα τέσσερα, οι τέσσερι Ευαγγελιστέ για το ίδιο θέμα που αναφέρονται. είναι διαφορετικέ περιγραφές. Ο ένα λέει έγινε χτε, ο άλλο λέει πέρυσι, ο άλλο λέει πριν τρει μήνε. Ο ένα λέει ήταν βαρύ χειμώνα ναι. και ο άλλο λέει ήταν καλό ο καιρό και τα πήμια με του πειμενάρου. Ναι. Οπότε δεν ξέρει τους... και ποια είναι η σωστή. Έξι. ξέρουν. Ξέρουμε. Λέμε τώρα για τον κόσμο που διάβαζα. Δεν, Δεν έκανε την καρδιά του χειμώνα απογραφεί ο αυτοκράτορ. Ε, βέβαια. Με στο ψωφό και με στο κρύο. Δεν θα υπήρχε μετακίνηση. Παρεπιπτόντω, εχθέ είχε μία γελιογραφία εδώ. Ναι. Και την οποία μετέφρασε και έστειλε στο εξωτερικό και είχε πολύ μεγάλη επιτυχία. Παιδιά, γράψε, την, ναι. Είχε ένα τραπέζι, όπω κάθομαι εγώ. Και έγραφε, καλώ ήλθατε, ήταν ο μουζάλα. Ναι. και υποδεχόταν τους λαθρέους τους του. που έρχονται. Τους ναι. του. Και εμφανίζεται και ένας Μωυσής υπέργυρος να τραβάει ένα γαϊδουράκι και πάνω να κάθεται μια γυναίκα. Ναι. Και πηγαίνει. Λόγω των ημερών. Λόγω των ημερών και του λέει, α, καθυστέρησε να έρθεις, λέει. Ήταν ο Ιωσήφ. Ναι. Hotspot δεν έχω ακόμα. Ναι. Το πολύ πολύ να σε βολέψω σε, καμε... σε κανένα σπίλο ή σε καμιά σκηνή. <laughs> <laughs> Όπως και μια ωραία γελιογραφία την ανάρτησα στο facebook στη σελίδα μου από τη φίλη <laughs> δείχνει το βάλτ γραφείο που συνεδριάζει το υπουργικό συμβούλιο και είναι όλο εξωγή, είναι ανθρωπάκια μέσα mm. και συζητάνε πούμε και λέει, λένε περισσότερο λέει, πώς θα πάμε λέει, με τι τρόπο θα πάμε στη γη mm. από το διάστημα επειδή έχω εκεί το μικρόφωνο, άμα χτυπάς τα χέρια σου ακούγεται. Να ακούνε, να ξυπνάνε. Ν ναι, ναι. Λοιπόν, λέει, με ποιο τρόπο θα πάμε στη γη και πετάγεται ένας και λέει, εξωγήινως πάντα, λέει θα πάμε, θα μπούμε, λέει, από την Ελλάδα ως πρόσφυγες. πρόσφυγες. Επίσης είχαν μια καλή γελιογραφία, είχαν τον Τζίπρα να κάθεται στο γραφείο, να έχει το χέρι του να κουμπάει στο κεφάλι ναι. και να λέει, τι δεν καταλαβαίνετε, Ρέτφ, σας δίνω το μέρισμα Σας παίρνω το σπίτι <laughs> Απλό είναι το πράγμα σας, παίρ... σας δίνω το μέρισμα Σας παίρνω το διαμέρισμα <laughs> Το σπίτι λέει <laughs> Λοιπόν πάμε να κάνουμε ένα διαλυματάκι ακόμα Γιατί κάνουμε και ραδιόφωνο εδώ Albedo14.com Ο αγαπημένος όλων Ελευθέριος Διαμαντάρα Είναι εδώ κάθε πέμπτη βράδυ Στις 7.30 <laughs> Υπότιτλοι AUTHORWAVE Βρίσκεστε αλπέτο14.com και ελληνική γλώσση κάθε Πέμπτη βράδυ στα Έχω μια πληροφορία τώρα: Ο Νίκο έχει την εκπομπή την αθλητική με το ρουμελιό φωτιά στι 10 το βράδυ, όμω λόγω ανηλυμένη υποχρεώσεω ε, στο κανάλι που δουλεύει δεν θα μπορέσει να έρθει, με πήρε και προτείνω αφού τελειώσουμε εμείς εδώ τώρα κατά τις 9 και υπάρχει ο χρόνος, είναι και κρύα ημέρα και έχω και εγώ την άνεση να μου πείτε μέχρι να τελειώσει η εκπομπή, να σας βάλω μια <κοκοκοί> επαναλήψη, όποια εκπομπή θέλετε, για να περάσει η βραδιά. Ευχάριστα, ενημερώνω από τώρα. <κοκοί> ε, οπότε να, να βάλω επαναλήψη στο διαμαντάρα τη συγκεκριμένη εκπομπή τώρα, Εντάξει και αυτό γίνεται πέστε μου εσείς ότι γουστάρετε δεν έχω πρόβλημα εγώ μπορώ να βάλω αυτή και μετά άλλη μία άλλη μικρή δηλαδή να τελειώσει αυτή δεκα και μισή και να βάλω κι άλλη μία να πάει 12 μία δεν ξέρω ότι γουστάρετε θα μου πείτε να το ρυθμίσω ένα δεύτερον αύριο αρχίζουμε 7 η ώρα με τον κύριο Χρήστο Κωνσταντόπουλο έξοδος από το αδιέξοδο και στις 8 θα είναι εδώ η κουμπούνη 8 και κάτι η Γεωργία Εφιλενάδα μας να μας πει θα μιλούμε, να γιατί έχουμε πει ότι όσο πλησιάζουμε προς το τέλο. όλο αυτό το... η αντίληψη εντύνεται και θέλουμε να μάθουμε και τα λοιπά Λοιπόν τι είναι αύριο Παρασκευή μάλιστα Σάββατο έχουμε στο Περισκόπιο, στο Περισκόπιο Γαλαλαίο του Πολιτισμού στις 7 και στις 8 έχουμε Γιώργο Ντουμανίδη για την Κυριακή δεν ξέρω αν θα κάνουμε εκπομπή Είναι παραμονή του Του Χριστουγέννων Θα βάλω επαναλήψη, θα αφήσω μουσικούλα Μην το παρακάνουμε Εδώ είμαστε όλοι και δεν θέλω να αγκαζάρω <coughs> Συγγνώμη και τους φίλους ερευνητές Όλοι έχουν με τον ΑΒ τρόπο Τις υποχρεώσεις τους Απνά εβδομάδα θα πάμε κανονικά Μέχρι την Παρασκευή Και έχω μια σκέψη να εδώ Με τους φίλους πιθανε στην Αθήνα ε, μια εκπομπή στην Παρασκευή που θα είναι κουμπούνι εδώ ή το Σάββατο. Να έρθουν όλοι οι φίλοι ερευνητέ που έχουν υποστηρίξει το έργο αυτό που λέγεται Αλμπέντο πλέον, δεν είναι ο Καρποδίνη, είναι όλο το έργο πακέτο, όλη η παρέα, κανεί δεν κάνει μόνο του τίποτα. Να κάνουμε έτσι ένα γιορταστικό εδώ και ο καθένα από 10 λεπτά, ένα τέταρτο, όσο να είναι 5 λεπτά, να κάνει ένα χαιρετισμό στου φίλου από όλο τον πλανήτη που μα τιμούν με την παρουσία του και στα τρία χρόνια τη ζωή του διαδικτυακού αυτού ραδιοφόνου αγαπητοί φίλοι μόνο από το τσατ και μόνο με μια, μια μισή εκπομπή τα βράδια έχουμε περάσει τα 10 εκατομμυρία hits και ξαναλέω και μη γελάτε μερικοί θα σας βαρέσω γιατί έχει αποκλειστεί στη Βόρεια Ελλάδα στη Βασιλίτσα οχιονισμένος στα χιόνια στις μέρες αυτές που θα έχω και εγώ χρόνο και θα γυρίσει και ο Χρήστο, θα αναβαθμίσουμε τι σελίδε. Θα μπει και το πρόγραμμα μέσα, οπότε θα βλέπετε τι, κάθε μέρα τι έχει και οι σελίδες θα γίνουν και μπλοκ. Θα γράφει ο Διαμαντάρας μια σελίδα τη βδομάδα, δύο, ένα άρθρο να λέω, ή Τζάνι, ο οποιοσδήποτε, οπότε θα μπαίνετε και θα διαβάζετε και όλα πράγματα των ενδιαφερόντων σας και όχι μόνο. Λοιπόν, συνεχίζουμε ελευθερή. Οι Αιγύπτιοι την 25η Δεκεμβρίου εόρταζαν τη γέννηση του θεού ήλιου Παύλα Όσυρη, ο οποίος ήταν και αυτός, όπως και η Ίσιδα, αντιγραφές δάνεια από τους ελληνικές θεότητες. Μετά τη δολοφονία του φύτρωνε ένα δέντρο, στο οποίο Όσυρη σε κάθε επέτειο της γέννησης του την 25η Δεκεμβρίου άφηνε διάφορα δώρα γύρω από το δέντρο. Οι Πέρσες λάτρευαν τη γέννηση του αήτη του ήλιου, όπως είπαμε, και του θεού Μύθρα, του βασιλιά τους, ενώ οι βραχμάνιοι στη γέννηση του ψάλουν «Εγέρ σου, ο βασιλιά του κόσμου, έλα σε εμάς από τις σκηνές σου». Φυσικά, εκτός από τη γέννηση, εξακολουθούν μέχρι και σήμερα να συνδέονται τα Χριστούγεννα και να γίνονται διάφορες ανταλλαγέ δώρων, γίνονται στολισμοί, λένε κάλαντα, φτιάχνουν χριστουγεννιάτικα δέντρο, όπου όλα αυτά έχουν να κάνουν με τις ρίζες τους σε παλαιότερες θρησκευτικές και μη τελετές των αρχαίων Ελλήνων. Ας δούμε τώρα για τα κάλαντα. Τα κάλαντα που λένε τα παιδιά έχουν τις ρίζες στο αρχαίο ελληνικό έθιμο ήρισιόνι με ε γιώτα το Ι το οποίο αναφέρεται ήδη από τον Όμηρο ο οποίος γράφει ευρισκόμενος στο νησί της σάμου συνέθεσα διάφορα τραγούδια τα οποία ομάδες παιδιών τα τραγουδούσαν στα σπίτια των ευπόρων, ευχόμενη πλούτο, χαρά και ειρήνη. Συμβόλιζε η ερησιόνη την εφορία και την γονιμότητα της μάνας της γης και εορτάζονταν δύο φορές το χρόνο. Μία την άνοιξη με σκοπό την παράκληση των ανθρώπων προς τις θεότητες, κυρίως του Απόλλων Οσυλίου και των Ορών, για προστασία της σποράς, και μία το φθινόπωρο για να τους ευχαριστήσουν για τη συγκομιδή των καρπών. Ταυτόχρονα με τις ευχαριστίες προς τις θεότητες έδιναν ευχές και στους συνανθρώπους τους. Έτσι τα μικρά παιδιά γύριζαν στο σπίτι, από σπίτι σε σπίτι κρατώντας τους κλόνους ελιάς ή είναι οι αιρισιόνι, αυτή είναι, στολισμένα με λευκό αίριο, από εκεί παίρνει και το όνομά τη δηλαδή λευκό μαλλί, αντί για χιόνι που βάζουμε τώρα εμείς τεχνητό πλαστικό χιόνι, το οποίο συμβόλιζε την υγεία και το κάλλος. Οι νοικοκυρέοι τότε τα έδιναν διάφορους καρπούς, ενώ τους τραγουδούσαν για καλύτερη τύχη και γονιμότητα της μάνας γης. Πολλά από τα παιδιά όταν τελείωναν πήγαιναν την ήρεσιόνι στο σπίτι τους και την κρεμούσαν στην πόρτα όπου έμεινε όλο το χρόνο, όπως κάνουμε εμείς με τα στεφάνια του Μαίου. Ε... Αυτοί κρέμαγαν τη Δάφνη ή την Ελέα. Μάλιστα. Γι' αυτό διάφορα φιλοσοφικά συστήματα και τα μυστήρια, τα αρχεία, ήσαν υπό την Δάφνη και την Ελέαν Τώρα το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Έχουμε ένα θαυμάσιο άρθρο του Απόστολου Αρβανιτόπουλου σχετικό με αυτό το χριστουγεννιάτικο δέντρο και τον καλάνδων. Το οποίο μα διασώζει ο. Φίλιππος ο Βρετάκος στο βιβλίο του «Οι 12 μήνες του έτους και οι κυριότερες εορτές του». Συνοπτικά γράφουν το εξής «Το χριστιανιάτικο δένδρον συμβολίζει την αιωνιότητα τη ζωής διότι δεν γυράσκει και δεν χάνει επομένως την αιότητά του. Το δένδρον όμως των Χριστουγέννων δεν το ευρίσκω εγώ τουλάχιστον ως ξενική συνήθιαν ως νομίζεται γενικό, αλλά εν μέρει ως αρχαίαν ελληνική. Είναι δηλαδή υπολήματα της περιφήμου Ήρης ναι. και της οικετηρίας των αρχαίων Ελλήνων και μάλιστα των αρχαίων Αθηναίων. Ήσαν δε ημένη οικετηρία κλάδος Ελέας, από το οποίο εκρεμών πο, ποκάρια μαλλιού και έφερον αυτόν όσοι ήθελαν να οικετεύσουν το θείον ομαδικός για την απαλλαγή του τόπου αποδινού την κακού γινωσήματος. Ω επί το πολύ εβάσταζε την οικετήριαν άνθρωπος ο οποίος ήθελε να τεθεί υπό την προστασίαν Θεού και της ανωτέρας αρχής για να προβεί εις αποκαλύψεις εναντίον ισχυρών ανθρώπων ή αρχόντων. Αυτά μας τα γράφει στην κληρονομία του Αρχαίου Κόσμου Εφημερής Έθνος 31 Δεκεμβρίου 1937. Γνωρίζουμε επίσης ότι το χριστουγεννιάτικο δέντρο εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη Γερμανία τον 10, στο τέλος του 16ου αιώνα, αλλά έως τις αρχές του 19ου αιώνα. Όμως δεν ήταν αρκετά διαδεδομένο και τοποθετούνταν μόνο στις εκκλησίες. Ξέρουμε ότι το δέντρο ως χριστιανικό σύμβολο συμβολίζει την ευτυχία που κρύβει για τον άνθρωπο η γέννη, την γέννηση του Χριστού. Σταδιακά όμως το δέντρο άρχισε να γεμίζει με διάφορα χρήσιμα είδη και κυρίως φαγόσιμα και αργότερα με ρούχα και διάφορα άλλα είδη καθημερινής χρήση. Κάτι που ασφαλώς γινόταν και στους αρχαίους ελληνικούς. Τι χώρους. συμβολισμό έχει να βάζουν απάνω αυτά τα πράγματα στη ελευθερία. Το λέμε, το εξηγούμε. Ε, ήταν και διοποριστικό θέμα. Το τερκνώνουμε τα το του ωφελείου. Η καισία, η καισία, αλλά και τα παιδιά έπρεπε να τα δελεάσουν, να τα δώσουν κάτι. Γι' αυτό τώρα για τα δώρα των παιδιών τα βάζουν στο δέντρο στο κάτω δέντρο. στη βάση. Ακριβώς. <coughs> Στην σύγχρονη Ελλάδα το έθιμο αυτό μας το εισήγαγαν οι Βαβαροί μαζί με τόσα άλλα δεινά με τον στολισμό στα ανάκτερα του Όθωνα το, το 1833. Μετά όμως τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο το δέντρο με τις πολύχρωμες μπάλες μπήκε πολύ μέσα σε όλα τα ελληνικά σπίτια. Για να ρίξουμε μια ματιά και για τον Άγιο Βασίλη. Όταν θα σας κάνω ανάλυση των τριών ιεραρχών και τα έργα και τις ημέρες του, τότε θα πούμε. Τώρα μιλάμε για τον Άγιο Βασίλη. Το μυθολογικό γεγονός του Αγίου Βασιλίου με βε... το έλκυθρό του... Κάτσε που ρε παιδί κινούν... μου, και μόνο σου. Ε, βε, βε. Από τώρα, Βέβαια. πριν την ανάγνωση πριν Αγαλά, το Βέβαια. άτομο είναι μπροστά πολύ <laughs> Ξέρει τι θα πει Και το φτιάχνει από πριν <laughs> Όπως είπαμε το κινούν τα τάμινι τάρα <laughs> <laughs> Καλησπέρα σε όλους γιατί μπαίνουν φίλοι μέσα Λοιπόν η μία πρόταση είναι Τον διόκοψα ένα ευθύρωτο το, το, το Ολευτέρη Η εκπομπή τελειώνει γύρω στις 9 Θα ξαναπαιχτεί επαναλήψη Είναι μία μισή ώρα διάρκεια ε, για τους φίλους που μπήκανε μετά μέσα καλησπερίς καρδίτσα Λάρισα και Βόλο και ούτω καθεξής. Οπότε μέχρι τις 11 υπάρχει... Λαγκαδάς υπάρχει. Πα όλα υπάρχουν. Καβάλα υπάρχει. Ο, ο μέσα Μέας, όλα Βόλος. Λοιπόν... Γερμανία υπάρχει. Γεμάτο. Γεμάτο. Εναι. Μέχρι τις 11 λοιπόν θα πάει η δεύτερη βερσιόν της εκπομπής που είναι στον αέρα τώρα. Για μετά ε εγώ δεν θέλω να κάνω επιλογή. Πέστε μου. Να σας βάλω μια εκπομπή να έχετε να ακούτε όσοι έχετε την διάθεση και το χρόνο. Παρακαλώ. Είπαμε ότι ο Άγιος Βασίλης είναι ξενόφερτος και είναι καταναλωτικός. Διότι εμείς ενώ εορτάζαμε τον Απόλλωνα τον Φωτοδότη Απόλλωνα τώρα εορτάζουμε τον Άγιο Βασίλειο ο οποίος Μα δίνει υλικά δώρα. Εμείς δίναμε φως και γνώση, οι άλλοι δίνουν παπούτσια και γραβάτες. Η βασιλόπιτα επίσης, το κόψιμο των βασιλόπιτας, αποτελεί και αυτή μία εξέλιξη του αρχιελληνικού εθήμου, του εορταστικού άρτου, το οποίο οι πρόγονοί μας προσέφεραν προς τις Ολύμπιες Θεότητες σε μεγάλες αγροτικές εορτές, όπως ήταν τα θαλήσια και τα θεσμοφόρια. Επίσης έκαναν πλακούντια τα οποία ήσαν με σουσάμι και μέλι και τα προσέφεραν ως προσφορές και η προσφορά είχε και το θετικό της ότι έπρεπε και οι υπηρετούντες στα ιερατεία μέσα έπρεπε και αυτοί να έχουνε να τρώνε. Ε βέβαια τι... Για, το, για τα Χριστούγεννα σήμερα που ερτάζονται σχεδόν σε ολόκληρο τον κόσμο και συμβολίζουν τη, τη, τη νίκη των ζωοποιών δυνάμειων του φωτός επάνω στο ζωφερό σκοτάδι. Ας έχουμε όλοι υπόψη μας ότι το τριέσπερο όπως είπαμε και η, η, η μεγάλη εορτή του Αητή του Ήλιου Διαρκεί διότι ο ήλιος φαίνεται ότι παραμένει στάσιμος επί τρεις ημέρες Και μετά από το στάσιο που είναι σύνθετη η λέξη σημαίνει ήλιος και στέκομαι Είναι από το ρήμα ίστιμη Αρχίζει πλέον να μεγαλώνει ε, Η χώρα μας αντικρίζει τον ήλιο στις 7.38, Το πρωί της πέμπτης σήμερα και τον αποχαιρέτησε μετά από μόλις 9 ώρες και 31 λεπτά στις 5 και 9 το απόγευμα. Μάλιστα. Είναι η μικρότερη ημέρα του έτους. Έτσι. Κοινώς η μεγαλύτερη νυχτά. Που το καλοκαίρι τέτοια ώρα είναι εντάλα μεσημερί. Είναι ακριβώς. <κοί> το τριέσπερο ξεκινά πάντοτε σύμφωνα με την παράδοσή μας με το χειμερινό ηλιοστάσιο τη νύχτα της 21ης προς την 22η Δεκεμβρίου, τη μεγαλύτερη, όπως είπαμε, νύχτα του χρόνου. Και κορυφώνεται με την αναγέννηση του φωτοδότη ηλίου τη νύχτα, τα μεσάνυχτα, της 24ης προς 25η Δεκεμβρίου. Uh -huh. Όταν ήδη η ημέρα έχει μείνει στάσιμη επί τρεις ημέρες. Και μετά από το ηλιοστάσιο αυτό αρχίζει προσβολά. η άνοδος, και, η άνοδος η μεγαλώνει η και, μεγα και μεγαλώνει η μέρα ένα λεπτό. Και μεγαλώνει η Κάθε Μι μέρα ένα λεπτό. Στην αρχή μισό είναι, μισό, ναι, ναι. μισό και λίγο και μετά παίρνει, και παίρνει ένα το πρωί ή ένα το βράδυ. Ναι, ναι, ναι. Και μέχρι που να φτάσει να εξισωθούμε να πάμε το ή... Μάρτιο, 21 Μαρτίου, να πάμε 12, ημέρες, 12, 12 ώρες ημέρα και 12, ημέρα και 12 νύχτα. ώρες νύχτα να έχουμε την λεγόμενη ησημερία. Να έχετε υπόψη ότι στο εξωτερικό οι φιλοσοφικές σχολές και τα τάγματα που υπάρχουν εορτάζουν τις ησυμερίες περισσότερο. Είναι ένα θέμα το οποίο έχουμε ανακαινήσει, του το έχω πει, ενώ εμείς εδώ εορτάζαμε τα ηλιοστάσια περισσότερο. Αυτή είναι μια νοοτροπία λαών οι οποίοι είναι ετερόφωτοι, διότι δεν τα ανακάλυψαν αυτοί. Και όμως τα επέβαλαν. Και πηγαίνουν το τρόπο. ακριβώς. Ενώ εμείς, σαν πρωτοπόροι πάντοτε του πνεύματος και του πολιτισμού, πηγαίνουμε στην ακρότητα, διότι από εκεί ξεκινάει. Οι άλλοι θα θέλουν έτοιμα. αν το Εδώ δεν μπορεί να επικρατήσει η θεωρία του Αριστοτέλη μέσω τη των δύο άκρων, θα ξεκινήσουμε από το αρνητικότερο σημείο για να νικήσουμε να πάμε να στο, θετικό. στο θετικότερο σημείο. Ενώ οι άλλοι ξεκινάνε πάντοτε από τη μέση. Εδώ είναι η πνευματική δυσκολία και η πνευματική δειλία. Στο σκέψεστε, στο εκφέρεστε και, και στο πράτην. Και στο συνάγειν αποτελέσματα. <χαι> συνάγειν. <χαι> αποτελέσματα και ορισμού. Έχω κάτι να πω τώρα Παρακαλώ. Και θα μπω στα χωράφια της φίλης μου Της Γεωργίας της Κουμπούνη Α, Αν μας ακούει Βεβαίως Σε εύχομαι περαστικά γιατί είχε ένα προβληματάκι Αλλά αύριο θα είναι εδώ το βράδυ να μας πει τα μελούμενα Η Γεωργία άκουσε το και εσύ Και θα δεις αν έχω δίκιο ή άδικο Είναι οι σκέψει μου Απογευματινές σκέψει είναι αυτές Το 2017 Τώρα το χειμερινό ηλιοστάσιο δημιουργεί επιπλέον άγχος μεταξύ σε κάποιες πνευματικές ομάδες ανθρώπων, διότι συμπίπτει με δύο αστρολογικά σημεία που παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Το τέλος του ανάδρομου Ερμή και την πρώτη ημέρα του ήλιου, κυβερνήτης του ζωδιακού συστήματος όπως είναι ο ήλιος μας, που έρχεται από τον Τοξότη και Τοξότης είναι ένα περιπετειώδη ζώδιο και εισέρχεται στον εγώ καιρό ένα σταθερό ζώδιο που συνδέει με την εξουσία, την πατριαρχία και τον νόμο. Γεωργία, άκουσέ τα, αύριο αν θέλεις να τα κριτικάρεις, αυτή είναι μια σκέψη δική μου, γι' αυτό οι πνευματικοί άνδρες, οι πνευματικοί άνθρωποι έχουν ιδιαίτερα ευθύνη να μένουν ίστα τα και να δίδουν τον καθημερινό τους αγώνα για όχι περαιτέρω κατάπτωση. Φτάνει πια θα το πούμε εμείς, φτάνει εκεί που μας έφεραν, που μας οδήγησαν, που έχουν το λαό μας να παραμιλάει και δεν μπορεί να σκεφτεί σε ανώτερα πράγματα τα οποία θα τον ανακουφίσουν και θα του φέρουν πνευματική ηρεμία και ψυχική υγεία. Εδώ βάζουν το χέρι στη τσέπη σου, παίρνουν τα λεφτά την τράπεζα τώρα. Ποια υγεία; έχουν τελάσει ο κόσμος. Σας εύχομαι όλους καλές εορτές, καλό τριέσπερο, να περάσετε καλά, με προσοχή, να μην πιείτε και να βγείτε να οδηγήσετε αυτές τις ημέρες να τρώτε με φιδό, διότι πηγαίνουν πολύ στα νοσοκομεία, έχει κάποια νέα γιατί με ρωτάει εδώ ένα φίλο. Μπορεί ε, να ξέρει πώ είναι η υγεία του Τσίπρα. Ο Τσίπρας Διάβασες κάτι; δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν έχει πρόβλημα στην υγεία της... του. Στην υγεία του είναι γιατί... καλά. Γιατί να μην είναι. Α, γιατί κάτι θα ξέρει εδώ ένα φίλο. Λέει έχετε κάτι πια γνώση για την υγεία του Τσίπρα πώ είναι. Και ανασυχεί ο κόσμο για αυτό το λόγο. Ρωτά... Ναι, εγώ. Ε, λοιπόν, να μην ανησυχεί ο Τσίπρα. Α, γενικά ρωτάω, μία... Δεν μην ναι, μήντε... <σπάσουμε> παρεξηγηθεί κιόλα. Ναι, ναι, ναι, ναι ο <σπάσουμε> Τσίπρα <του Ξύπρας> είναι <σπάσουμε> μια χαρά. Ο ελληνικό λαό δεν είναι μια χαρά. Κοιτάξτε, όλοι πληρώνουν τη μαλακία. Οπότε αυτοί που το ψηφίσανε θα πρέπει να πληρώσουν κάτι παραπάνω. Αλλά δεν τελικά πληρώνουμε όλοι το ίδιο. Εσύ θα πληρώσει. Όλοι το ίδιο. Και οι μη έχοντε είναι αυτοί που πληρώνουν περισσότερο. Διότι τώρα να μην ξαναρχίσουμε τα ίδια. Να περάσετε λίγο. Να... Και και αυτοί που έρχονται εδώ Να παύλα, μην φάτε πολύ, γιατί πολλοί καταλήγουν σε νοσοκομεία να μην πιείτε πολύ και αν πιείτε πάνω από ένα ποτήρι να μην οδηγήσετε. Ειδικά αυτοί που θα οδηγούν. Ναι. Καθόλου, καθόλου, και θα πρέπει κάποιο πώ θα γίνει από την παρέα, ο ένα να μην πει για να οδηγήσει τους άλλου και την επόμενη συνάντηση την πρωτοχρονιά να πει αυτό και να μην πει κάποιο άλλο. μου έχω και στην Αγγλία έχω δει και στην Ιταλία στη Βόρεια Ιταλία να πηγαίνουν να νοικιάζουν ένα αμάξι που παίρνει 7-8 και να με οδηγώ να πηγαίνουν να διασκεδάζουν και ο οδηγός να τους γυρίζει στα σπίτια τους μα το απλό ξέρεις ποιο είναι το κάνει και ο φίλος μας συγχωρεμένος ο Βλάσης επειδή έπινε όταν πήγαινε να πει να διασκεδάσει το λέω ρητορικά για να το καταλάβουμε όλοι Έπαιρνε ταξί ρε παιδί μου, δώσε ένα 10 ευρώ στο ταξί να σε πάει το ταξί, είναι ανάγκη να πας Εκείνη με τα μάξι ώρα... Λάει πάνε και χαλάνε 300 στο Ρεβεγιον Έχαλα 320 γαμότο Εκείνη την... την ώρα αισθανόμαστε γίγαντες Άνδρες, τολμηροί Ναι εγώ... εγώ να σας πάω δεν με πιάνει το ποτό Εμέ... Εμένα Και μετά λέει που βρέθηκε αυτή η κολόνα με στη μεστιδρόμου ρε που στην άπο <laughs> <laughs> ναι. <laughs> Λοιπόν ελεύθεροι άλλο... Για πες Κατέβαινε την πανεπιστημίου ανάποδα ανέβαινε ανάποδα Α, καλό καλό πες ναι. και λέει μα τόσο βλάκες είναι λέει, να ένας βλάκας πάει ανάποδα ναι. να ένας άλλος βρει δόλεις στην αθήα όλοι βλάκες όλοι ανάποδα πήγαινε όλοι ανάποδα πάνε ναι. λοιπόν να είστε καλά μέχρι την ερχόμενη πέμπτη να ευτυχείτε και κουράγιο φουρτού να είναι θα περάσει καλό βράδυ σε όλους Λοιπόν να ευχαριστήσω τους φίλους Πάντα έχει πάρα πολύ κόσμο Ιδιαίτερα σε ορισμένους ερευνητέ έχει πάρα πολύ Όπως και σήμερα στον κύριο Διάμαντάρα Σε πέντε λεπτά να περάσω Στον υπολογιστή την εκπομπή Θα την βάλω επανάληψη Και θα βάλω κι άλλη μία έτσι δύο ώρες Θα βρω κάποια, κανένα Γρηγορίου Κανένα τίποτα άλλο Να περάσετε τη βραδιά Αύριο εδώ το πάρτι αρχίζει στις 7 με τον Χρήστο τον Κωνσταντόπουλο και ακολουθεί η Γεωργία Κουμπούνη. Καλό βράδυ να έχετε όλοι.